Η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ε, καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Ορίστε, το λέει και η Άννα Μισελ. Και για να το λέει η Άννα Μισελ, που είναι και εκπρόσωπο, έχει γίνει κυρίαρχη προτροπή, κυρίαρχη ευχή. Ο καθένα, α το χαρακτηρίσει όπω ακριβώ θέλει, τα λέει δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι και άθεοι, σχεδόν σαντανιστέ. Τα λένε και οι νεοδημοκράτε. Και ό,τι πιο κεντρικό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκπροσώπηση τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Άννα Μισελ Βουλευτής Ιωαννίνων, πολύ αγαπημένοι μας, κάθε μέρα έχουμε κάτι από αυτήν γιατί πάει καλά η μέρα μας, γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Βέβαια, δεν είπε μόνο αυτό, μίλησε έξω από τα δόντια. Και η θέση την Νέας είναι να δώσουμε άδεια στον Κουφοντίνα και στο γιοτόπουλο και να βγει ο ξηρός. <ΣΣΣΣ> ε, δεν καταλάβω προς τη χώρα ζούμε τελικά. Και η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τρομοκρατία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Όλα τα απέμφωνα. Τα ακούσαμε και για τον Ξηρό και για την τρομοκρατία. Έχουν προοδευτικέ απόψει. Όπω ακριβώ τέτοιε απόψει έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγουμε όμω από αυτά, θα πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Ναι, υπάρχουν πιο σοβαρά. Καταρχήν, έχετε ακούσει για την επικήρυξη. Ξαμοληθείτε στου δρόμου. Βέβαια, ήδη στο Twitter γράφουν διάφορα. 4 εκατομμύρια δίνει Δένδια. Το κράτο. Όχι βέβαια μόνο για τον Ξηρό αλλά και για άλλου. Τα αστεία είναι πολλά. Του στείλω ότι ο Ξηρό επέστρεψε στι φυλακέ για να πάρει ο ίδιο τα τέσσερα εκατομμύρια και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Μην αποκλείεται τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει να συμβεί και αυτό. Ένα θέμα μεγάλο είναι τι γίνεται με τι τράπεζε. Με την οικονομία γενικότερα, γιατί αυτή θα κρίνει τα πάντα. Ο κ. Προβόπουλο, που είναι και διοικητή τράπεζα τη Ελλάδο, προχθέ που μιλούσε εκεί και ανέλη τα δεδομένα και περιέγραφκε αυτό πόσο καλά πάμε και ότι έρχεται η ανάπτυξη. Μίλησε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό που έχουμε πληρώσει όλοι για να υπάρχουν οι τράπεζε και να ωφελούνται οι τραπεζίτες καταρχήν, οι τράπεζε κατά δεύτερον, και κάποια στιγμή, λέγοντα και όποτε, το δημόσιο, γιατί αυτό έχει βάλει τι εγγυήσει τα λεφτά. Ωραία όλα αυτά. Ε, προσπάθησε ο κύριο Προβόπουλο να διαψεύσει και να βάλει στη σωστή του βάση τι ακριβώ έχει γίνει με τι τράπεζε και με την ανακεφαλαιοποίηση. Και όπω θα ακούσετε, για άλλη μια φορά έγινε κάτι για να ωφεληθείτε. Εσείς όλοι εμείς Όλοι, όλοι Και εδώ και εκτός η κοινωνία Θεωρεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση πήγε Στις τσέπες προσωπικά τραπεζών Και όχι στις τράπεζες Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτες Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτες σε ευχαριστώ Βανίγερο. Τι χαίρομαι, είστε καταθέτε. Ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί, οπότε έγινε για αυτό το λόγο. Δεν έγινε για να πάνε στους τράπεζε όπω στους τραπεζίτε ήθελε να πείτε. Δεν έχει σημασία, καταλάβαμε όλο το εννοούμενο. Έγινε για να σωθείτε εσεί οι καταθέτε. Να το εκτιμήσετε και αυτό, γιατί πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται για εσά. Το λένε οι άνθρωποι. Βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα και λένε ότι το κάναμε για εσά, για το λαό. Πονάνε τα στομάχια του, πονάνε τα πόδια του, πονάνε τα κεφάλια του. Και οτιδήποτε άλλο, κυρίω με τα κεφάλια, θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό. παρόλα αυτά, εσεί δεν καταλαβαίνετε τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μια γενικευμένη αχαρηστία και αντίδραση. Γι' αυτό είμαστε όμω εμεί εδώ, για να θυμίζουμε τι ακριβώ έχει συμβεί και να ευχαριστούμε τον κύριο Πρωβόπουλο που έκανε όλη αυτή την ιστορία τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή δικά μα λεφτά, γιατί εμεί θα τα φορτωθούμε ω δάνειο για να σωθούμε εμεί. Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτε. Λοιπόν, αυτοί σώθηκαν, οι καταθέτε. Μα θα μου πείτε. Άξε τον κόπο, ναι διότι με λίγα χρήματα Σώσαμε όχι μόνο Τους καταθέτες Που είναι σήμερα γύρω στα 160 160, 160 και δισεκατομμύρια Αλλά παλιότερα ξεκίνησαν Από τα 235 Και αυτό είναι ο πραγματικός αριθμός Αλλά σώζοντα τον καταθέτη σώζει το μέλλον της χώρας Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτες Δεν καταλαβαίνω σε τι χώρα ζούμε τελικά Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτες mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Τα λεφτά αυτά δόθηκαν από του καταθέτε. Μάλλον με την εγγύηση των καταθετών. Ή καλύτερα θα τα αποπληρώσουν οι καταθέτε για να σωθούν οι καταθέτες Είναι πολύ ωραίο το σκεπτικό. Πραγματικά μένουμε άφωνοι και του πήρε πολύ καιρό να το σκεφτούν και να το οργανώσουν. Όπω θα ακούσουμε, τον κύριο Προβόπουλο αυτό είναι που τα λέει όλα αυτά. Διοικητή Τράπεζα τη Ελλάδο. Εκεί που θέλει να πάρει τουρνάρε και γίνονται διάφορε μικροσφαγέ προ το παρόν. Ο κύριο Προβόπουλο λοιπόν μα περιγράφει με ποιο τρόπο πήραν αυτέ τι πολύ δύσκολε αποφάσει. Έχουμε αγωνιστεί για όλα αυτά τα πράγματα που σα λέω εδώ πέρα. Mm -hmm. Και έχετε και κάνετε πολύ εύκολη και ανέξοδε κριτική. Το εκεί τα έκανε χάλια, εδώ τα έκανε. Έχουμε φάει πολύ χρόνο. Mm -hmm. Μερόνυχτα. Κάποιοι το ξέρουν από εδώ γιατί έχουν και συγγενείς Σαββατοκύριακα. Είμαστε στα τηλέφωνα. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Θα μπορούσε να μα πάρει όλο αυτό το διάστημα το, σαν το φίλο που το παίρνει ο άνεμο και να μην ξέρει που βρίσκεται. Τυχαία έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει δηλαδή. Και το τραπεζικό σύστημα δεν κατέρευσε με τόσα προβλήματα. Έχουμε φάει πολύ χρόνο. Μερόνυχτα. Μερόνυχτα. Σαββατοκύριακα. Είμαστε τα τηλέφωνα. Έχουμε αγωνιστεί για όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω εδώ πέρα. Μπράβο! Yeah. Σαββατοκύριακα, περιμένει να ακούσει να πει ότι είμαστε εδώ από το πρωί το βράδυ στο γραφείο. Σαββατοκύριακα, στα τηλέφωνα το διόρθωσαι. Είναι σπαστικό του να συνέχει το τηλέφωνο, ζαλίζεσαι κιόλα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά ορίστε, αυτά έχουν περάσει για να δείτε ότι δεν είστε μόνο εσεί που δουλεύετε, αν δουλεύετε, ή οι άνεργοι που κουράζεστε, αν κουράζεστε. Είναι και κάποιοι άλλοι που κοπιάζουν για να σκεφτούν τρόπου πώ θα κρατηθούν οι καταθέσει και θα ζήσουν οι καταθέτε και άρα η χώρα με επιπλέον χρέη και δάνεια. Θέλει πάρα πολύ σκέψη αυτό πραγματικά. Και έτσι λοιπόν προχωράει και αυτή η διαδικασία με πολύ μεγάλη επιτυχία και προ του λαού να το πούμε και αυτό για να μην το ξεχνάμε χαλάλει τα μερόνυχτα και τα Σαββατοκυριακάτικα τηλεφωνήματα έγινε όχι ακριβώς απόδραση βγήκε ο ξηρός πήρε την άδεια, δεν ξαναγύρισε το ξέρουμε το θέμα Αν και ακόμα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, πώ ακριβώ, γιατί, τα θέτει και ο Γιωτόπουλο, τα θέτουν και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα θέτουν κόμματα και κάθε εννοήμον εγκέφαλο. Τα σκέφτεται όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο Πρωθυπουργό χθε, προχτέ μάλλον, εκεί που μιλούσε με τα σήματα από πίσω όλων των εταιριών των Γερμανικών, μεταξύ αυτών και η Siemens, στο ελληνογερμανικό, νομίζω, επιμελητήριο, μια εκδήλωση. Βγαίνει ο Πρωθυπουργό Σαμάρα Αντώνη και μιλάει και λέγει την απόδραση ξυρού. Βεβαίω δεν μα σταματάει ο λαϊκισμός. Δεν μας σταματούν οι πάση φύσεω ακραίοι, δεν μας ταναπούν ούτε οι απειλέ των τρομοκρατών, που η αστυνομία του συλλαμβάνει, η δικαιοσύνη του δικάζει και ένα σαθρό παλιό σύστημα του αφήνει να φεύγουν ανενόχλητοι. Exactly <gebaut> η δικαιοσύνη του δικάζει και να σαθρό παλιό σύστημα του αφήνει να φεύγουν ανενόχλητοι. Σαθρό παλιό σύστημα. Πόσο καιρό είναι ο Πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαρά. Νομίζω κλείνει δύο χρόνια το Μάιο. Είναι σαθρό παλιό σύστημα αυτό που αφήνει κάποιου να φεύγουν, γιατί όλα τα άλλα είναι σωστά. Και όταν γίνει ένα λάθο, το αποδίδουμε σε κάτι παλιό. Την ίδια ώρα που είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αλλάξουν αυτό το παλιό μέσα σε δύο χρόνια, όχι μόνο αλλάζει το παλιό, μπορεί να χτίσει και πέντε νέα συστήματα. Αλλά τίποτα το απέδωσε εκεί καθάρισε με αυτή την υπόθεση και μόνο τα καλά ανήκουν σε τούτη κυβέρνηση. Όλα τα αρνητικά ανήκουν σε κάτι άλλο, δεν υπάρχει και το πάσοκ να το βρήσεις τώρα γιατί συγκυβερνούν, γιατί κάποτε τα αποδίδαν στο χάος που παρέλαβαν από τους προηγούμενους, αλλά οι προηγούμενοι είναι οι ίδιοι, οπότε τώρα έχουμε ένα κενό και όχι μόνο νομικό, αν και κάποια στιγμή μπορεί να είναι και νομικό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 211208200, τηλέφωνο επικοινωνίας Μέλη, στέλνουμε στη διεύθυνση στούριο, papai.com.gr. SMS αν θέλουμε να στείλουμε, θα γράψουμε real και ενώ no, Κάποιο μήνυμα μετά και αποστολή στο 54%. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Αυτόν που κατήγγειλε, όπω όλοι μα, το σαθρό παλιό σύστημα που αφήνει κάποιου να φεύγουν. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Από το μνημόνιο θα βγούμε μια και καλή Αλλά για να βγούμε, πρέπει να πιάσουμε του στόχου μα. Χωρί εκπτώσει. Χωρίς παρεκκλήσεις. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα το πάω μέχρι τέλος. Δηλαδή μιλάμε για, για νούμερο. <Συσκοί> Από το μνημόνιο θα βγούμε μια και καλή. Έλα ζωή σε λόγο μας. <Συσκοί> και η θέση της νέα Δημοκρατίας είναι ότι η τρομοκρατία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Και η θέση τη δημοκρατία είναι να δώσουμε άδεια στον κουφοντίνα και στο γιοτόπουλο και να βγει ο ξηρό. <Και>, και η θέση τη δημοκρατία είναι καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Ο πρώτος στόχος του δολοφόνου που μαγνητοσκόπησε το βίντεο έχοντας για ντεκόρ φωτογραφίες του Κολοκοτρόνη, του Καραϊσκάκη, του Βελουχιώτη και του Τζέκε Βάρα. Ο Ποιο είναι το δίκτυο υποστήριξή του. Ο Πού είναι το κλεισφίγετο του αρχιτερομοκράτη. Ο Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτε. Όλοι, Όλοι, και εδώ και εκτό, η κοινωνία θεωρεί ότι η проблема πήγε весом. Просто Προσωπικά τραπεζών και όχι στι τράπεζε. Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτε. Και δεν πήγαν στι τσέπε προσωπικά τραπεζών. Τραπεζιτών ήθελε να πει. Λεπτομέρεια βεβαίω είναι αυτό. Κρατάμε την διαβεβαίωση και νιώθουμε πολύ καλύτερα. Έτσι κι αλλιώ νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Που όλα έγιναν για του καταθέτε. Όλα γίνονται για εσά. Δεν έχετε ωφεληθεί ακόμα. Θα ωφεληθείτε κάποια στιγμή, όπω λέει και ο Σαμάρας. Θα γίνουν όλα όταν πιάσουμε κάποιου στόχου. Που είναι θέμα μηνών να πιαστούν οι στόχοι και να φυλακιστούν και αυτή η στόχη μέσα για να μη μα φύγουν. Ένα ωραίο θέμα θέλει εδώ, ένα κράτη ο Νικό Βιντάλη, εάν ο τσύπ γίνει κυβέρνηση, αν ο τύπε γίνει κυβέρνηση, ωραία, προθυπουργό, δηλαδή, και δεν ορκιστεί, δεν ορκιστεί πώ θα είμαστε σίγουροι θα κάνει αυτά που θα υποσχεθεί. Γιατί από εκεί, εξαρτάται από την ορκομοσία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει κυβέρνηση πρώτον, αν θα ορκιστεί και αν θα κάνει αυτά που το τρίτο το ξέρω, αν θα κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, δεν θα τα κάνει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι θα είναι ωραίο σκηνικό αυτό αν γίνει ο Αν θα πάει εκεί με του Ιερεί, γιατί είμαστε Ιράν, να τον ορκίσουν όπω όλοι γνωρίζουμε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, εκτό αν αλλάξει κάτι και αρχίσει από την πρώτη μέρα η Άννα Μισελ να διαμαρτύρεται για τα θρησκευτικά πιστεύω του Αλέξη. Όταν όμω γίνει αυτό και εμεί θα ασχολούμαστε με τι εικόνε, κάποιοι θα φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Είναι αλήθεια από αυτό που είπατε, ότι αν δύο σύρρε θα πάτε Παρίσι ε, με την κυρία Αλσάλεχ. Για την ακριβή, Οτι... είπα το εξή κατά λέξη. Καλύτερα ξανά. Στο Παρίσι, επειδή έχω κάνει στο Παρίσι τη Σπαρτίζεια. Ξανά στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλεχ γιατί έχει πει και αυτή ότι θέλει να φύγει Αν, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, στρατόπεδο πολιτικής διαπαιδαγώγησης με διοικητή τη ζωή κοστοπούλου. Και αυτό θα είναι ωραίο το στρατόπεδο με διοικητή την ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι λοιπόν, τα καλύτερα ελληνόπουλα όπω είναι ο Πάγκαλος, η Θα το έχουν δηλώσει, να και άλλοι και θα είναι πολύ καλό αυτό για να αποφύγουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τώρα, ευχάριστα επίση νέα από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εμείς κάναμε το δικό μας μερίδιο της συμφωνίας και το ίδιο περιμένουμε και από τους άλλους να κάνουν. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τη φορολογία επιχειρήσεων. Τα έχουμε βάλει και αυτά στο συγκεκριμένο πρόγραμμά μας. Πώς θα μειώσουμε τη φορολογία μόλις το επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί μας στόχοι. Ποτέ δηλαδή, το λέω αυτό έτσι για να μην έχετε απορίες και για να μην ξανιχτείτε, πάρετε στα σοβαρά τα λόγια του Σαμαρά και κάνετε τρέλες οικονομικές και έρθουν ακόμη πιο δύσκολες μέρες. Να σου πω, όταν δώσαν την άδεια στον ξηρό δώσανε και μαύρο τσερόκι για να κυκλοφορεί το... το πιθανότερο από αυτά τη αντιτρομοκρατικής, τα δικά τους Α, ναι, το να σου... Ε, φαντάζομαι Σε τις σελίδε το λέω ότι τις γύρισε πάλι, ορδέ, όχι Α, λες, δεν ξέρω Την ώρα που μίλεγε... Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η Ελλάς Δηλαδή μετά το φότο όπου έχει μάθει να χειρίζεται και ο Λέω, θέλω να σχολιάσω αυτό που λένε τώρα για τον Τσίπρα, και αν είναι άχρεο ή δεν είναι και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, λένε ότι δεν πρέπει να μα ενδιαφέρει. Εμένα, σαν χριστιανοί ορθόδοξη, όταν θα βγει ο Πρωθυπουργό μεθαύριο, ο αν βγει, δεν πρέπει να με ενδιαφέρει. Αν θα μου κόψει την εκκλησία μου, αν θα μου. Αν θα τη μου. Αν θα μου κόψει την εκκλησία μου, το άκουσα και αυτό. Τι εννοείται. Εννοώ να κυνηγήσει Λέγε. Α, μα δεν είναι άλλο αυτό. Να αλλάξω, να αλλάξω θέση τότε. Τον είχατε για κομμουνιστή το τζίπρα τόσο καιρό? Συριζέω είναι. Α, δεν είναι κομμουνιστή. Σοσιαλιστή. Σοσιαλιστής. Το Πασόκ δεν είναι σοσιαλισμός. Τι είναι το Πασόκ? Σοσιαλισμό. Τα έχετε λίγο μπερδεμένα κι εσείς. Α, πρέπει να ξεκαθαρίσω. Ας. Λέτε τον τζίπρα κομμουνιστή και το Πασόκ σοσιαλιστικό. Είπαμε. Α, να μου κάνω κάποιο λάθο δηλαδή. Κάπου το έχετε μπερδέψει λίγο κι Τέλο εγώ θέλω. Από τη μία, από την άλλη, θα σα την Εκκλησία. Ε... Γιατί ξέρω ότι οι αριστεροί, οι κομμουνιστέ και οι. Στην καλύτερη που δεν πρόκειται να γίνει, να κάνουν κανένα διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Να κόψουν τι επιχορηγήσει και όλα αυτά. Στην καλύτερη. Αλλά δεν θα γίνει, δεν θέλω να στραχωρίσω. Τα ίδια θα γίνουν. Εμεί στεναχωριέσαμε. Δεν με ενδιαφέρει να θα γίνει διαχωρισμό σε οικονομικό. Εγώ θέλω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα να μου κόψει. Ποια θρησκευτικά σκοθήκοντα, ότι θα κυκλοφορεί στον δρόμο και θα σε κρυφοχριστιανοί, θα το δούμε κι αυτό στην Ελλάδα, Μόλα τα φοβισμένα χριστιανόπουλα εδώ πέρα, τα πίμνια. Ποιο θα του το κόψει. Εγώ βλέπω ότι έχουν αντίθετε απόψει να κατε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 Ο Τσε και ο Άρη Και ο Βάρα, α Παρεπιπτόντος Δεν είχαν απλά ένα λαϊκό κίνημα Ήταν και οι δύο κομμουνιστές Να μην το ξεχνάμε Έλα μέρος, το Έλα ρε, φίλος. Το δίνοντα του λένε για δεν πλέον αλλά να σου πω φιλαράκι προφανία πάτη, θα αυτή που για μας από προς δηλαδή. δηλαδή, από τα δε τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. <Κι laughs> ε, αφού ξέρει αυτού που ακούω μα πολύ υποψιασμένοι. Αυτοί που σα ακούμε σωστά. Έτσι. Κακό αυτό, κακό που είστε υποψιασμένοι. Γιατί δεν Δεν έπρεπε. Ε, τώρα κοίταξε, Αν θες να κάτι φιλά, Ράκη, το πιο απλό. Απλά το κάνεις. Ούτε βγαίνεις, ούτε ούτε τίποτα. Ο Συνεργάζεται. <Και>, ναι, ρε φιλ, ήταν επαγγελματικό το βίντεο, το είδα. Κάτα τώρα αυτά που λένε επαγγελματικό και αυτά δεν ήταν, εντάξει. Και ο φωτισμό. Δεν ήταν και τόσο και ο φωτισμό, καμένα ήταν όλα από πίσω. Αλλά το, το Q, ρε φιλ, ήταν καλή. Λάθο φωτισμό έχει, λάθο. Ναι, ρε φιλ, λέγαμε ότι. Το, το Q δεν ήταν στο eye level. Υποτιμούν και την ποιότητά μα, έτσι. Έλεω, δηλαδή το κάνει κάτω καλά. Γύρισε έδωσε green box. <Και, και από πίσω, όχι φελουχιώτη, βάλε και τι φυλακέ τι ίδιε, βάλε το γραφείο του Υπουργού. είναι μέσα στο γραφείο του Υπουργού και τα λέει. <Το> -πο -πο Τι δε δεν κλείσει τώρα, Ρεφιλαράκι, Αυτό είναι αλήθεια: Ότι ρίχνω ιδέε ρίχνω. Και Φίλω. το κακό είναι ότι φοβάμαι να μην τι κάνουμε κιόλα. Τέλο πάντων, Και τον Πανατολίκα που σε ξαναπεί το τηλέφωνο. Τι λέει! Είδεσαι, μας αποζημίωσε. Τόσο καιρό το ζήταγε. Το και τα. Τα πάει καλά τα πουκκα. Πολύ τη μιλάει τη γλώσσα. Για πε μου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι έπαθε ρε, ο ξηρό, Τε. Μπήκε σε λάθο Πού έπρεπε να έρθει. Είχε αυτό δεν Τι σχέση έχει με αυτού από πίσω, Ρε ο ξηρό. Έπρεπε να έχει το δέντρο, Διακρεφτή, αν λε. Ε. ε, βέβαια. Ο Βελουχιώτη είχε κάτι αρκετά. Αρχι... να. Αυτό εκεί που έρχεζε ο Βελουχιώτη γύρικε ο ξηρό. Γιατί ξέρει, είναι και τάνο ότι ο Βελουχιώτη πάλευε για μια εξουσία που δεν θα έχει αφεντικά. Αυτό έκανε το λευρο διέγκλημα και βαρθήκαμε να πούμε για τα αφεντικά δεν είπε τίποτα. Στο θα βγούμε μια και καλή, αλλά για να βγούμε πρέπει να πιάσουμε τους μας. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παρεκκλήσεις. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα το πάω Δηλαδή μιλάμε για, για νούμερο. Μια λέει αυτό το νούμερο, χαρακτηρίζει έτσι τον Αντώνη, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί είναι εκεί με στα γραφεία όλη μέρα. Έχει έρθει... Καταρχήν ρωτάτε ποιο είναι το τραγούδι αυτό που ακούμε. Είναι η Κατιούσα, γνωστό Από του Leningrad Cowboys, με αυτού είναι ένα συγκρότημα. Με αυτή την ιδιαίτερη, το έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ καιρό είχαμε να το βάλουμε και από ό,τι βλέπω πάντα δίνει ρυθμό και σε εμά αλλά και αρέσει στο λαό. Οπότε, μου αρέσει το λαό, τι άλλο θέλουμε, Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε διευκρινήσει, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα για τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το χρέο, γιατί έχουμε μπερδευτεί πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταθάκη, ο οποίο στέλεχο και στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μίλησε στον στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, το κόκκινο. Κύριε Σταυρακινέ, εμεί θεωρούμε, εσεί μάλλον θεωρείτε, ότι το χρέο είναι μια ιστορία καθαρή, δηλαδή το αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα πρέπει να επαναξεταστεί ποιο είναι το χρέο, τι χρωστάει η χώρα, σε ποιου χρωστάει και επ' αυτού να γίνει συζήτηση. Υπάρχουν δύο κατηγορίε δημόσιου χρέου. Το δημόσιο χρέο που δανείζεται μια χώρα ελεύθερα τι αγορέ ομόλογα. Και το δεύτερο η κατηγορία χρέου είναι το δημερέ χρέο. Δημερέ λέγεται το χρέο όπου μα δανείζει κάποιο για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Δημερέ χρέο είναι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, για παράδειγμα. Άλλη κατηγορία δημερού χρέου δεν έχει χώρα. Στην περίπτωση τη Ελλάδα, το επαχθέ χρέο είναι περιορισμένο. Είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, είναι ο εξελευθερισμό του ΩΣΕ που δεν έχει η Άρα είναι περίπου το 5% επαχθέ χρέο, αυτό πρέπει να το κοιτάξει κανεί, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του χρέου Από το 90% είναι παραδοσιακό δημόσιο χρέο των, ελευ... των αγορών, δηλαδή των ομολόγων. Ε, εκεί δεν έχει νόημα ε, και δεν υπάρχει και διαδικασία. Ανώ στο υπαρχέ χρέο υπάρχει διαδικασία η διεθνή, στο άλλη κατηγορία χρέου δεν υπάρχει καμιά νομική διαδικασία να το αμφισβητηθεί. Δεν υπάρχει νομική διαδικασία να αμφισβητήσουμε το παραδοσιακό χρέο που είναι και το 90%-95% όπω λέμε παραδοσιακή τυρόπιτα. Κάπω έτσι λοιπόν το 5% που είναι τα εξοπλιστικά και ο εξελεκτρισμός του ΟΣΕ που δεν έγινε και ποτέ Αυτό μπορεί, μπορεί να αμφισβητηθεί Ταλβάζουμε τα αυτά για να ξεκαθαρίσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση με τα προγράμματα της λιτότητας Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση τη δανειακής σύμβασης Πάγωμα πληρωμής, αναστολή πληρωμής στόκων Κούρεμα του χρέου. Θα το κουρέψουμε κιόλας, όχι μόνο δεν θα το αγγίξουμε ή δεν μπορούμε ή δεν υπάρχει νομική μορφή αλλά εδώ ακούσαμε τον πρόεδρο να λέει θα το κουρέψουμε και ξαναγυρίζουμε στον κύριο Σταθάκη η συνέντευξη του οποίου προκάλεσε έναν άλλον έναν τριγμό στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως στα μυαλά όσων σκέφτονται και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώ συμβαίνει με τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο Το αν uh, τα χρήματα αυτά τα οποία οποιούσε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καλύπτει τρύπε στον προπολογισμό, το να κάνει έργα αυ, ακριβά ή να κάνει Ολυμπιακού Αγώνε, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια διαδικασία uh, ουσιαστική επαναθεώρησης Άρα, mm. με αυτή την έννοια, uh, το μεγαλύτερο μέρο του χρέου uh, αναγνωρίζεται, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανεί mm. παρά το γεγονό ότι μπορεί η χρήση του από τι ελληνικέ κυβερνήσει να μην ήταν η καλύτερη Αναγνωρίζεται λοιπόν το χρέο, το ακούσαμε εδώ. Οπότε έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι ακριβώ λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρο λέει θα το κουρέψουμε και το ένα από τα στελέχη, από τα βασικά στελέχη τη ομάδα εκεί. Λέει ότι αναγνωρίζεται δεν υπάρχει νομική μορφή να πειράξουμε να πειράσουμε το χρέο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία για να ξέρουμε ακριβώ τι πρόκειται να συμβεί και την επόμενη μέρα. Γιατί μεθεμενη όπω καταλαβαίνετε όλοι δεν θα υπάρξει. Κάτι, δεν μα εξηγεί. Οι προηγούμενοι για το γιατί ο Γιοτόπουλο δεν έχει πάρει καμιά άδεια μέχρι τώρα και ο Χριστό μπερνεί στη φυλακή παίρνοντα απαραίτητε άδειε. Τα ίδια ερωτήματα έτρε και ο Γιοπουλολλη μετά το πρωί στην ελευθεροτυπία. Ακριβ, μα, γιατί... είσαι, και από... να... με παίρνεις. Αυτό δεν θέλει εξήγηση. Γιατί τα λέει ο Γιοπουλο δεν θέλει εξήγηση. Εξήγηση θέλει, απαντήσει δεν θα έρθουν, πολύ φοβάμαι. Α, ε, αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ. Αυτοί οι τύποιοι του αρέσει να μιλάνε με στάμπε. Αλλά εξήγηση να μην έχουν. Κατάλαβαίω. Όπου δυσκολεύονται έχουν.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 Δύρα να σου πω γιατί ακούω καθημερινά την εκπομπή, σου έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτά που συμβαίνουν τώρα και κατηγορούν τον Αλέξη είναι άθεο, είναι πιστεύει, δεν πιστεύει. Ρε φιλε, αυτοί όλοι που είναι μέσα στο Κυρκουπούλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι παίρνουν εντολέ από τα ίδια κέντρα, από τι ίδιε μασονικές στο έδρε φίλε. Γιατί πρέπει να τρογόμαστε έτσι μεταξύ μα. Αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε τώρα αυτή τη στιγμή τη χώρα δεν μπορούν να μιλάνε για Χριστό και για θρησκεία. Γιατί οι έχουν προδώσει τα ίδια μα τα παιδιά. Έλα ρε Έλα Να βγω να πω κι εγώ κατή Δεν λες τσάμπα είναι Αρχηγή και <σομίως> στη μάσα και έχω έρθει στο αμήν Και σιγά τα βγάκι συγγενείς Πούτε να τους έφτεινε κανείς Κι μετά κοιτέος και η νυν Αρχηγή και ράσα πλακωθήκανε στη μάσα και έχω έρθει στο αμίν. Ναι Σουλτάνα <σομίως> η φοφό Κι ας να κηποφώ, σι ένα πο πο, -πο, -πο να γεια ο εκ του Νίκου. Ε, ναι ε, Τώρα στο επίθετο δεν τώρα Πείτε από την ιστορία ε, θα καταλάβω ε, ε, Έχω κάνει μια παραγγελία μέσω ebay ε, Από τις 26 Σεπτεμβρίου Και είπα μπορώς να βρούμε Μήπως έχει, έχετε κάποια ενημέρωση Τι παραγγείλατε Είναι μια λάμπα ενηδρίου Μάλιστα Έχετε νιδρείο? Ναι Με τι ψαράκια? Ε, είναι κόη έχει ο δερφός μου βασικά Κόη? Ναι, ναι Είναι μεγάλο νιδρείο Είναι λίμνη. Δεν ε... είναι έτσι ατομικό, οικιακό Α, <laughs> είναι κόη που λέμε Κόη, κόη <laughs> Κόη καβοκή, που λέμε Ναι, ναι Κάω Κόη καβοκί Κόη καβοκί Κόη καβοκί Κόη γοέια mm -hmm. Κόη κιάι εω Λίγα λιγά. λίγα εα Ναι Πόσο έκανε η λάμπα που πήρατε 32-33 ευρώ Νομίζω ήταν αν δεν κάνω λάθος δεν έχω μπουστά και την παραγγελία τώρα Μάλιστα Τώρα για να κάνετε τη δουλειά σας να στείλω μια λεντοτενία Μια mm -hmm. Λεντοτενία Είναι η ταινία του LED. Ναι mm -hmm. mm -hmm. Ξέρω τώρα αν ε, κάνει αυτό Φωτίζει αρέσει και στα ψαράκια Δημιουργεί αίσθηση drive-in Ξέρετε πως ήταν παλιά ναι. Είναι πολλά φωτάκια στρογγυλά δίπλα δίπλα Σαν να είναι αυτοκίνητα ραγμένα και βλέπουν τα ψάρια Α ah, ναι, ναι. <laughs> Τα ψάρια θα δίνουν σοου είναι, είναι, είναι και όχι αυτή είναι η ειδική Ειδική είναι και αυτή η ειδική Για ενιδρία, κόη, κόη. Mm -hmm. Την κάνει τη δουλειά τη δηλαδή Γίνεται και στα ίδια λεφτά, μία ή άλλη. Mm. Να στείλω λεϊτοτενία, drive-in. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν. Απλά δεν ξέρω αν έχετε εκπαιδεύσει τα ψάρια να δίνουν show. Πρέπει να δίνουν παράσταση κάθε φορά που ανάβει. Ah, έτσι, ναι. Έχετε ψάρια ανέμο, τέτοια που λέμε. Ε, δεν ξέρω τώρα πώς θα... Δεν Λεπτομέρειε με ρωτάνε του αδερφού μου. Έχετε την ασώματο ψάρι που λέμε. Τι, τι. Είναι η ασώματο κεφαλή. Η ασώματο ψαρή την έχετε. Τι είναι αυτά που είναι το ψάρι χωρί σώμα. Χωρί σώμα, ε. Μόνο κεφάλι και χωρέ. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια, όχι, όχι. <laughs> Α, Μένα δεν έχετε Έχει. την ψάρι με το μουστάκι? Όχι. Δεν έχετε, για σοου τίποτα, κάνει ένα κλωουνό <laughs> Τίποτα, ψάρο. όχι, όχι. Μάλιστα. Απλά, απλά ψαράκια. Ναι, αλλάζουν και χρώμα οι λεντοτενίες, δηλαδή σκέψεις drive-in τώρα disco φάση. Ναι, ναι. Τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ξέρω, πάρε τον Νίκο να συνειθήσεις, να σου πω, εγώ αυτά έχω. Και η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι: καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Και η Νέα Δημοκρατία εκεί. Πάνε και τα γουναράδικα. Γου, ναι, γουναράδικα. Η Ταχυπηγουρούνάδικα, ο Γιακουμάτο. Πάν και τα γουναράδικα. Δεν θα έχουμε που να δώσουμε το ραντεβού όταν έρθει η ώρα. Αν και επιμένουν όλοι να μην αγνοούν την αρχική έννοια, όπω ακριβώ είχε υποθεί σε πολύ έντοξε στιγμέ, τη συγκεκριμένη φράση και να την παραποιούν συνειδητά ή και με άγνοια, παίζει και αυτό. Μήνυμα ακροατή, ακροάτεια δεν μπορούν να καταλάβω. Λέει: Αν και δεν σα πάω με το όλον που πρεσβεύεται, η ατάκα με το και μία στάμπα από μπλουζάκι που είχαμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένη αναφερόμενη στο, στη φωτογραφία του Τσέγκεβάρα προχτέ. Θερμά συγχαρητήρια σε αυτό που το σκέφτηκε. Γιατί δεν μα πα για το όλον που πρεσβεύουμε. Τι είναι το όλον που πρεσβεύουμε. Γιατί νομίζω και εκεί υπάρχει άγνοια. Όπω υπάρχει άγνοια και για τα γουναράδικα. Το όλον που πρεσβεύουμε σε τίτλο είναι να μην κάθεται ο λαός και παρακολουθεί από την τηλεόραση, από τον καναπέ, καρέγκλα, πολυθρόνα, όλα αυτά που γίνονται για αυτόν. Και κάποια στιγμή να αποφασίσει πολύ χοντρά και πολύ έτσι άμεσα να κάνει κάτι για όλα αυτά. Να, επειδή τον αφορούν όχι για άλλο λόγο, αν το αποφασίσει αυτό και το σπάσει σε φραγκοδί φραγκα, στη γειτονιά, ε, εκεί που δουλεύει, εκεί που είναι άνεργο και πίνει καφέ, εκεί που περπατάει στο βουνό, εκεί που αθλείται και... Σε πολλούς χώρους υπάρχουν χώροι, αν το κάνει αυτό θα βρούμε τον τρόπο μετά και θα νομίζω θα καταφέρουμε κάτι περισσότερο από αυτά που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το όλον που προσβεύουμε. Όλα τα άλλα είναι φήμες, τις οποίες δεν τις διαψεύδουμε γιατί δεν μας αρέσει να διαψεύδουμε κακές φήμες. Η Άννα Μισελ μια Ασημακοπούλου μας λέει ποιο είναι το όλον που δεν προσβεύει. Μάλιστα. Γνω... Μπορεί να κρίνει ο ελληνικό λαό ποιο γνωρίζει. Δεν γνωρίζετε το βάθο του νομικού πολιτισμού μα. Παρότι είμαι νομικό. Δεν και το γνωρίζω. Και, και, των, και των δικαιωμάτων okay. τα οποία έχουν κατακτηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουν πάτε, κατακτηθεί με πολύ και ποσοστό. Δεν μου επιτρέπετε. επιτρέπετε. Κύριε Βουδή, να σα πω, δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαι αριστερή αγωνίστρια. Αυτό είναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Η κοινωνία καταλαβαίνει μόνο αυτό. Κοιτάξτε, το ότι δεν καταλαβαίνω είναι άλλο πράγμα. Είναι ο Νίκο Βούτση από το ΣΥΡΙΖΑ και η Άννα Μισέλη η οποία δήλωσε ότι δεν είναι αριστερή η αγωνίστρια Παράξενο γιατί και εμεί έτσι όπω τη βλέπαμε είχε παεινού μα εκεί. Ότι έχει τέτοιου τύπου καταβολέ και πιο αριστερά ακόμα αλλά το διέψευσε προ μεγάλη μα απογοήτευση. Βεβαίω υπάρχουν πολλοί τρόποι να αγωνιστεί κανεί. Η ίδια από ό,τι φαίνεται από την απογοήτευσή τη εκεί σε μια συζή... στην, ίδια, στην ίδια συζήτηση νομίζω φωτογράφησε το μέλλον τη. Παρακαλώ μπορείτε να μην παραμβαίνετε Τη σας θέση παρακαλώ, σας άκουσα Ας Σας παρακαλώ πάρα πολύ Διότι ορισμένα ζητήματα Δεν τα γνωρίζετε κιόλα. Τι δεν γνωρίζω κύριε Βούτσι δεν γνωρίζετε Όχι καθόλου Λόγω ηλικία Δεν γνωρίζετε. Δεν είναι η ηλικία μου Θέλετε να μου επιτεθείτε για την ηλικία μου Για το φίλο μου για κάτι άλλο Ε, τι θα τη δεν γνωρίζω. Ξέρετε σε ποιον απέχουμε. Τι θα τη δεν γνωρίζω. βουλευτή ξέρετε, του Ελληνικού Συνεδρίου μιλάτε. Τι θα τη δεν γνωρίζω. Μα ξέρετε πολλέ φορέ να μιλάω για το φίλο. Μου είπατε δεν γνωρίζω. Ποιο είναι το θέμα μου. Επειδή είμαι τίποτα. μικρή, δεν γνωρίζω. Αυτό Όχι. μου λέτε. Δεν γνωρίζω. Είναι απάντηση σα στα προβλήματα ιστο, του ελληνικού λαού. Συγγνώμη που διακόψατε. Η ιστορική εμπειρία, ξέρετε, και είναι η ιστορική δύναμη. Όχι βέβαια, δεν θα γυρίσει την κουζίνα σου ή θα γυρίσει στην κουζίνα σου μόνο να θα κάνει τη εκπομπή να σε βλέπουμε όλοι και να σε καμαρώνουμε και να λε για τη νέα δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία αυτά. Είναι πολύ πίσω το συγκεκριμένο κόμμα. Θα μπορούσε να είναι άναμιζε στην κουζίνα, να κάνει ότι κάνει και ταυτόχρονα περνάει πολιτικά μηνύματα με φωτογραφίε από πίσω του Σαμαρά ή φαγητά για το σαμαρά. Μαγυρεύοντα για τον Αντώνη. Θα ήταν ο τίτλο τη εκπομπή με την άναμιζέλαση μακοπούλου. Καλό δε σακούγγε, νομίζω. Πάρα πολύ καλό. Ένα πρώτο βήμα βελτίωσης αυτού του τόπου θα ήταν η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που κυβερνάει και είναι και σχετικά μεγάλο, γύρω στο 16%, να εξυγχρονιστεί, να γίνει όντως κόμμα του 2014 και για να μην ε, θέτουν επικοινωνιακές αρλούμπες όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Γιωτόπουλο. α το απο... απαντήσω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται απόλυτα με την απάντηση του Σ Επειδή έθεσε θέμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς παίζει με το Χριστό Διλοξηρό της Άδειας και όλα τα υπόλοιπα, το έχει θέσει μισή Ελλάδα και παραπάνω κάθε σκεπτόμενος, όταν τα βάλει κάτω κάνει τον ίδιο συνειρμό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο, κανονικά ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σα. Γεια σου φίλε, πτήχη με από την έχω κατέβει από Νέα Υόρκη. Είσαι φοβερό, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και. Να σε καλά, ρε φίλε. Είναι όλοι τους motherfuckers. Motherfuckers, φίλε. motherfuckers δεν λες τίποτα. Και να σου πω, πώς, πώς να τους Μας ακούς και στη Νέα Υόρκη ή μόνο εδώ. Σ' ναι, πάνω, ναι. Έλα, ρε φίλε, πού μα πιάνει εκεί. Δεν πιάνουμε μέχρι τη Μαλακάσα, internet καλά. Έγινε φίλο. Να σου φορέ, έχει πάλι πρόερε για ζωή. Ναι. Και εγώ ζωή είμαι, κανένα κανένα νέο. Τι έχει, φίλε, τι έχουμε πιθοι. Όλα καλά. Μια χαρά. Εσύ. Είσαι λίγο στη φάση, βλέπει παραμιθάκια. Σίμφωνα έχουν άλλο. Έχει παράθυρο κοντά. Όχι, όχι δεν έχω. Τι έχει κάπου, δεν έχει να κοιτάξει έξω. Λοιπόν, δεν πώ για το είμαι. Ωραία, ακόμα καλύτερο. Θα σου φτιάξω κοντό παραμύθι, ωραία. Σκέψουμε ότι <laughs> εκεί κοιτώντα αριστερά, πούμε, εκεί που όπια είσαι, έχει ένα παράθυρο. Το βλέπει? Ναι. Ωραία. Κοίτα απ' έξω. Βλέπεις αυτό που έρχεται το μεγάλο το υγρό. Τι είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι. Όχι. Ένα πελώριο κύμα είναι φίλε. Είχομαι. Και ούτε θα ξεφύγεις από αυτό κερατά. Και αφού δεν βλέπεις ούτε το παράθυρο ούτε το πελώριο κύμα. Εγώ σου λέω ότι έρχεται. Ας... Κάτσε εκεί και απόλαυσέ το. Κάντω σαν να έρχεται. Άγω Ναι. Πελεοντική Ελλειοφρένια, ποιος κάνει το κάστινγκ, ρε φίλε. Αυτό το, το μελαχριμίρι που είχε χθε στην εκθεσινή Ελλειοφρένια θέλω να μου το γνωρίσει, ρε φίλε. Εγώ το κάνω, φίλε. φίλε. Θες να περάσει για κάστινγκ. Ω, φίλε, με τρέλα. Άμα όποια σκηνοθέτη να μου κάνει πλάνα, έτσι όπω έκανε και στην κοπέλα, χθε κάτι ωραία πλάνα. Οπίστια πλάνα. Τα είδα, τα είδα. Θέλετε εγώ κάστινγκ. Έλα, θα σε πάρω βοηθό. Έρχομαι, γεια. Για. Χαίρετε, Χαίρετε. Ε, Να ρωτήσω κάτι. Αποστώληση είναι. Ναι. Ε, δεν σε αποστολή. Τώρα που βγήκε ο ξηρό, έξω. Μήπω πρέπει εδώ στι γειτονιές μα να, να λάβουμε να πληρώνουμε τίποτα εξράτιστο. Για να σα προφυλάξουν από ποιον Από τον ξυρό, από αυτού που μπορεί να βάζουν τον ξηρό ή από αυτού που σε τρομοκρατούν καθημερινά και μπαίνουν στο σπίτι σου από άλλα παράθυρα, άλλε πόρτε. Αυτοί οι αλήθει που κυβερνάνε οι κατοπροδότε, δεν με τρομοκρατούν εμένα, αλλά άλλα που δεν είμαστε πολύ να βγούμε να του μακελέψουμε.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 Και θέλω να ρωτήσω, μήπω το κείμενο που διάβασε ο Ξηρό το έγραψε ο Μπαλούρδο. Μετά την προκήρυξη και την ανάληψη ευθύνη για του Χρυσαυγίτε. Μετά το Μοντάζ, τα άλλα παιδιά του Βελβεντού. Μετά από όλα αυτά, λε, να και αυτό ή κάνω τον έχω Γιατί, γιατί όχι. Τον έχουμε δει να γράφει προκήρυξη κατά παραγγελία. Σωστό. Ναι, μπρο. Αποστολή. Έλα. Μπαλούρδο, ο πρεκετέ είμαι. Αντώνη. Ο πρεκετέ, Έλα Τι κάνει. Yeah. Καλά είσαι! Τι θε! Πήγαινε στην Πόναγιά! Σαρκού, σε βλέπω, το ξέρω. Είσαι πολύ καλό φιλέ. Σα αγαπάμε πολύ. Χίστησε. Εγώ είμαι ο Νίκο, είναι ο Δημήτρη, είναι ένα άλλο Νίκο. Παρέκι, παρεάκι καλό και θα αγαπάμε. Ό,τι βάζω από φωτογραφίε δεσπότη, τη Στάπα μου που κλουτάκι που έχουμε και εμεί στο γραφείο μα. Τι, Τι δουλειά κάνει. Τώρα αυτό που είπε, Τι... τη δουλειά κάνω. Είπε γραφείο γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σε ένα γραφείο, δουλεύουμε κάνα δύο-τρεις ώρες, μα δίνουν κάτι ψίχουλα και περνάμε. Από το μνημόνιο θα βγούμε μια και καλή, αλλά για να βγούμε πρέπει να πιάσουμε τους στόχους μας. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παρεκκλήσεις. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα το πάω μέχρι τέλο. Δηλαδή μιλάμε για, για νούμερο. Το μνημόνιο θα βγούμε μια και καλή. Έλα ζωή σε λόγο μας. Και η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η τρομοκρατία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Και η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσουμε άδεια στον Κουφοντίνα και στο γιοτόπουλο και να βγει ο ξηρός. Και η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι καλή αντάμωση στα γουναράδικα. είναι ο πρώτο στόχο του δολοφόνου που μαγνητοσκόπησε το βίντεο έχοντα για ντεκόρ φωτογραφίε του κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Βελουχιώτη και του Τζέκεβάρα. Ο ΕΟ. Ποιο είναι το δίκτυο υποστήριξή του. Ο ΕΟ. Πού είναι το κρυσφίγετο του αρχητρομοκράτη. Ο ΕΟ. Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για να σωθούν οι καταθέτε. do ciebie